Να πω, κύριοι πρόεδρε, γιατί είστε φορεί της ομογένεια εδώ και σας ευχαριστώ πολύ. Αγαπητοί πατριώτες, πρέπει να πω ότι όπως κι εσείς. Ε, ένας Έλληνας που ανήκει στο έθνος και όχι στο κράτος των Ελλήνων. Έχω λόγους που έχουν να κάνουν με τη μεγάλη μου τύχη να έχω γεννηθεί σε ένα σπίτι που ο πατέρας είχε ζήσει ήδη στην Αμερική πάνω από 30 χρόνια και κάποια στιγμή αποφάσισε να εγκαταλείψει τα εγκόσμια και να εγκατασταθεί στον χώρο, στο χώρο, στο χωριό της καταγωγής της οικογένειας. Σε όλα μου τα μικρά χρόνια που πέρασα μαζί τους μέχρι και το Δημοτικό ε, συνέβη να γνωρίζω περισσότερα για την Αμερική, για τις πόλεις που έζησε για τα δρόμενα στην ελληνική κοινότητα όπου βρέθηκε παρά για το ίδιο το χωριό και γιατί ήταν αυστηροί και δεν με άφηναν να απομακρυνθώ για να μην γίνω κακός και αποκτήσω κακές συνήθειες. Αλλά και γιατί ο ίδιος είχε μια τωμερά δυνατή αφηληματική ικανότητα παραμυθάς. Ε, με γέριζε καθημερινά και εγώ τον ακολουθούσα για να τον ακούω με ιστορίες δικές του, όπως και με τους μύθους του Εσόπου. Δεν χρειάστηκε ποτέ να ξαναδιαβάσω τους μύθους του Εσόπου. Ε, όταν αργότερα ε, τον παρώτρινα και έγραψε τις αναμνήσεις του, ήταν σε μια προχωρημένη ηλικία, ε, καθώς τις διάβαζα, διαπίστωσα ότι είχε πολλά κενά σε σχέση με αυτά που μου διηγούνταν. Γιατί είτε για λόγους σκοπιμότητας, είτε για λόγους ε, υγείας, ε, δεν τα συμπεριέλαβε. Παραδείγματος χάρη, κάτι που θεωρώ πολύ χαρακτηριστικό για τον Έλληνα και όχι για τον πατέρα μου, είναι ότι ε, για τους Έλληνες της εποχής. Είχε τρεις φορές έρθει εθελοντής των Άιμαντων στον ελληνικό στρατό από την Αμερική. Γεννήθηκε, για να κατανοήσουμε το ζήτημα αυτό, ε, γεννήθηκε το 1888. Εγώ γεννήθηκα όταν ήταν 61 ετών, όταν είχε εγκατασταθεί στην Ελλάδα. Ε, Ήρθε τρεις φορές λοιπόν, στον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο και λοιπά. Και μάλιστα μία φορά πήγε στον Αμερικανικό στρατό εθελοντής, διότι στο κλίμα της Αμερικής, επειδή είχε ενθύλειο η Ελλάδα, τον διχασμό και θεωρούσε αδιανόητο να έρθει να πολεμάει τους Έλληνες, ε, θεώρησε, θεώρησε όπως θεώρησαν φαίνονται και οι Έλληνες της Αμερικής τότε, ότι ήταν προς το συμφέρον της χώρα να συνταχθεί και να βοηθήσει στην πλευρά των συμμάχων ε, και όχι της Γερμανίας. Η, η εικόνα αυτή είναι πολύ χαρακτηριστική στην, ε, για τον τρόπο που ο ίδιος αντιμετώπιζε και μου μετέφερε χωρί εθνικές εξάρσεις τις προσεγγίσεις που είχε για τον ελληνισμό ήταν πάντοτε κριτικό σε όλους αυτούς που διαιρούσαν τους Έλληνε και δεν φρόντιζαν το εθνικό συμφέρον σε όποια πλευρά και αν ανήκει. ήταν πάντοτε ε, άνθρωπος ο οποίος σκεφτόταν μόνο για το σύνολο και όχι για το άτομο γιατί δεν θεωρούσε ότι το άτομο μπορεί να υπάρξει ως ταυτότητα έξω από το σύνολο και ήταν αυτός επίσης που όταν η αμερικανική λεγεώνα η μονάδα του πέρασε στο γαλλικό έδαφος από την Αγγλία πηγαίνοντας προς το μέτωπο χρειάστηκε μάλλον εγκατέλειψε τη μονάδα του προηγήτων αγόραζε τρόφιμα και άλλα πράγματα από τα χωριά τα γαλλικά και τα μεταπολούσε στους στρατιώτες έκανα και περιουσία έλεγε έφτασε όμως στο μέτωπο και κηρύχθηκε ανυπόταρτος εκεί ε, κατά καλή του τύχη συνέβη να βογαλτίσουν τη μονάδα του οι Γερμανοί και ο ίδιος, αυτό είναι καταγεγραμμένο γιατί ε, άντισα τις πηγές και από τον Αμερικανικό στρατό ο ίδιος λοιπόν ε, αναφέρεται ότι έσωσε το μέτωπο διότι συγκέντρωσε, οι άλλοι απειοπόλεμοι έφυγαν, ο ίδιος συγκέντρωσε στρατιώτες από Βαλκάνιους όπως έλεγε και κράτησαν το μέτωπο και έτσι τιμήθηκε, γλύτωσε και το Σταλτοδικείο και ε, στη συνέχεια η ε, υπερήφανο, διότι ήταν από του που απέκτησε την αμερικανική υπηκότητα χωρίς να ορκιστεί στην αμερικανική σημαία όπως έλεγε εννοείται χωρίς να προβώσει την ελληνική αυτό υπονοούσε όταν αργότερα η Αμερικανική Πρεσβεία ζήτησε, πρότεινε να δώσει σε εμάς τα παιδιά του την ειδικότητα του είπε, δεν τους χρειάζεται πια. Ε, είχε κατασταθεί στη χώρα και θεωρούσε ότι η Ελληνική πολιτεία ήταν αρκετή για να κάνει κανείς αυτό το οποίο θεωρούσε στη ζωή του, δηλαδή για τα παιδιά του, θεωρούσε ότι ήταν αναγκαίο. Αυτά είναι τα βιώματα τα οποία με οδήγησαν στο να πω ότι αισθάνομαι ότι είμαι ένας ανάμεσα σε σας, με την έννοια ότι αυτή η, αυτό το βίωμα το παιδικό με οδήγησε ακριβώς να και στην επιστήμη μου αλλά και στην υγένη συμπεριφορά μου να αισθάνομαι ότι είμαι μέρος του ελληνικού έθνους και όχι του ελληνικού κράτους ότι το ελληνικό έθνος είναι μια ευρία έννοια μια ιδεολογία μια συνείδηση κοινωνίας στην οποία ανανήκουμε ενώ το κράτος είναι μια μικρογραφία και μια άλλου είδους πολιτική εκδήλωση σε ό,τι έχει να κάνει με τα δρόμενα του ελληνικού έθνος που δεν όμω το εκπροσωπεί στην ολότητά του και μένει να αποδειχθεί Εάν το εκπροσωπεί, αν είναι το ελληνικό κράτος, σε αντιστοιχεία με το ελληνικό έθνος. Αυτό είναι που θα συζητήσουμε απόψε. Απόψε θα σας μιλήσω για την άσχημη πλευρά, με αφετηρία την κρίση, αλλά μόνο με αφετηρία την κρίση των ελληνικών πραγμάτων. Διάφοροι λένε πρέπει στο εξωτερικό να μιλάμε για αυτά. Πρέπει να μιλάμε μεταξύ μα για αυτά. Και πρέπει να μιλάμε γιατί αλλιώς δεν θα διορθώσουμε τα κακό Και να μιλάμε όχι με αφετηρία κάποιο ειδικότερο συμφέρον ή παράταξη στην οποία ανήκουμε, αλλά υπό το πρίσμα του έθνος, δηλαδή του εθνικού συμφέρονου. Όταν λέω ότι ανήκω στο έθνος και όχι στο κράτος, αυτό αποτέλεσε και μια επιλογή ζωής. Είναι ο πρώτο από την οικογένεια ιστορικά. Ο αδερφός μου που μελέτησε τις ε, πηγές της οικογένειας φτάνει μέχρι το τέλος των αρχείων που βρίσκονται στη Γαφκάλα και διαπιστώνει μέχρι το 1618, προφανώς υπήρχε και νωρίτερα, δεν βρήκε κανέναν που να έχει υπηρετήσει σε κάποιο δημόσιο ελληνικό. Ουθενά. Είναι ο πρώτο. Ε, όμως, θεωρώ ότι τίμησα αυτό το οποίο μου προσέφερε τη θέση του καθηγητή, το ελληνικό δημόσιο. Και δεν ανήκω σε αυτούς που έγιναν σιλέκτες αξιοποιώντας την ιδιότητα του καθηγητή, συλλέγκτες θέσεων, δηλαδή νομής του κράτους, του δημόσιου αγαθού, άρα της τσέτης ενός εκάστου. Συχνά μου λένε, μα και εσύ μπήκε στην πολιτική, δεν μπήκες στην πολιτική. Έδωσα δείγματα γραφής, παρόλο που είχα προκλήσεις να πω στην πολιτική, έδωσα δείγματα γραφής, γιατί θεωρούσα ότι η κριτική που ασκούσα, οι προσεπίσεις που έκανα έπρεπε να είναι αντίστοιχες, με παραδείγματα πώς θα έπρεπε να είναι οργανωμένα τα πράγματα στη χώρα. Και Τόσο η παρουσία μου στην ΕΚ που ήταν αφιλοκαιρτής, δηλαδή χωρίς μισθό, όσο και ο ένας μήνας στο Υπουργείο έδωσαν όντως δείγματα γραφής προς αυτή την κατεύθυνση. Το ίδιο και η θητεία μου, η, ναι, η πανεπιστημιακή, ε, του πρήτανη ε, στο Πανεπιστήμιο και με ό,τι αυτό το για την εποχή. Θεωρούσα δηλαδή ότι έπρεπε να δημιουργώ θεσμούς που να υπηρετούν το δημόσιο συμφέρον ή να αναπροσεγγίζω τη λειτουργία θεσμών προκειμένου να υπηρετούν το δημόσιο συμφέρον. Αυτό είναι, αν θέλετε, και κάτι που μας συνδέει με την ιστορία του Ελληνισμού, γιατί αύριο θα μιλήσουμε για την άλλη πλευρά του Ελληνισμού που είναι η παγκόσμια παρουσία του. Υπάρχει μια διάσταση, ξέρετε, ανάμεσα στην Ελλάδα και στον ελληνικό πολιτισμό. Η Ελλάδα είναι μια υπερδύναμη μοναδική στον κόσμο σε πολιτισμό ως ελληνικός πολιτισμός η Ελλάδα ως χώρα είναι μια κουκίδα στο χάρτη η οποία δεν καταφέρνει να λειτουργεί και να εκπροσωπεί τους Έλληνες ω έθνο με όλους αξιοπρέπειας τι συμβαίνει γιατί συμβαίνει αυτό αυτό είναι ένα μεγάλο ερώτημα που πρέπει να εξετάσουμε σε λίγα χρόνια θα κληθούμε να γιορτάσουμε τα 200 χρόνια της Ελληνικής Επανάστασης. Και πώς θα τα γιορτάσουμε, πόσο πλησιάζει αυτός ο χρόνος, θα πρέπει να διερωτόμαστε τι συνέβη και οδηγηθήκαμε ξανά σε μια τέτοια καταστροφή, γιατί δεν πρόκειται για κρίση. Αυτό που συμβαίνει σήμερα στην Ελλάδα δεν είναι κρίση, είναι καταστροφή. Αντίστοιχη, με την Μικροασιατική καταστροφή και όχι μόνο η Ελλάδα μετά την κρίση δεν θα είναι η Ελλάδα πριν από την κρίση θα είμαστε σε μία φάση στην οποία θα ψάχνουμε τους Έλληνες να ψάχνουμε την αντιστοιχία της Ελλάδας με τον Ελληνισμό Δυστυχώ, πρέπει να έχουμε συνείδηση από του γεγονότος και μάλιστα θα έλεγα ότι δεν γνωρίζουμε και ποια θα είναι η θέση της χώρας στην περιοχή διότι αυτή τη στιγμή είμαστε στο έλεος αυτών που μας κατέχουν και δεν θα είναι αυτοί που θα πολεμήσουν αν υπάρξει πρόβλημα με την Ελλάδα, με την Τουρκία στην Κύπρο ή στην, στην, στην, στην Αλλαγική χώρα τι θα γίνει εκεί Όπως και τι γίνεται με το περίφημο δημογραφικό πρόβλημα Πού θα φτάσουμε. Η Ελλάδα αδειάζει σήμερα. Πώς θα ξανακατοικηθεί. Τίθεται συχνά το ερώτημα γιατί η Ελλάδα διώχνει τα παιδιά της. Τι συμβαίνει. Αν πάρουμε το άλλο παράδειγμα που μας μοιάζει τους Εβραίους. Επενδύουν στη χώρα τους οι Εβραίοι της Διασποράς. Σε μια χώρα που μόλις γεννήθηκε, δεν έχει μεγάλη ιστορία, σε μια χώρα που είναι σε διαρκή εμπόλεμη κατάσταση και ανασφάλεια, εσωτερική, όχι μόνο στα σύνορα, και όμως επενδύουν. Τι συμβαίνει και όλοι εσείς οι Έλληνες της Διασποράς δεν επενδύουν στην Ελλάδα. Γιατί δεν είναι μόνο ο οποίος διώχνει... 350.000 υπολογίζονται σήμερα, 350.000 από τα καλύτερα μυαλά της Ελλάδας που έχουν φύγει στο εξωτερικό τι συμβαίνει και όσοι είναι στο εξωτερικό και έχουν ευδοκιμήσει και έχουν καταξιωθεί και έχουν τιμήσει το ελληνικό όνομα γιατί δεν επενδύουν στην Ελλάδα άλλο πράγμα να φτιάξουμε ένα σπίτι μιλάμε για επενδύσεις γιατί δεν επανέρχονται. Ποιο είναι ο λόγο. και εάν θελήσουμε βεβαίως να πάμε παραπέρα για να θέσουμε τα βασικά ερωτήματα γιατί συμβαίνει εσείς εδώ η δύναμη του ελληνισμού της διασποράς να έχει μεγαλύτερη, μεγαλύτερο πλούτο από τη, απ την Ελλάδα γιατί αυτό γιατί ο ελληνικός εποπλισμός σε παγκόσμιες παγκόσμια ανταγωνιστικές συνθήκες είναι πρώτος στον κόσμο μήπως γιατί δεν πήκε υπό την αγίδα του Κράτους; για να τον καταστρέψει όπως και όλα τα άλλα αυτό είναι ένα ερώτημα που πρέπει να μας απασχολήσει πού οφείλεται λοιπόν αυτό η κρατούσα άποψη ανάμεσα στους πανεπιστημιακούς, στου δασκάλους, στους διαλογμένους και βεβαίως στην πολιτική τάξη της χώρας, στην αιγέντητα τάξη της χώρας δηλώνει ότι φταίει η κοινωνία και οι κληρονομιές της Φταίμε εμείς, δηλαδή, οι Έλληνε που παράγουμε κακούς πολιτικούς, που τους διαφθείρουμε, που είμαστε, γιατί είμαστε άνερφοι, είμαστε διεφθαρμένοι και πολλά άλλα. Εμείς φταίμε, επομένως, που έχουμε κακούς πολιτικούς που δεν σκέφτονται το δημόσιο συμφέρον, το κοινό συμφέρον, εμείς φταίμε για την αναξιοκρατία, τη διαφθορά, το ρουσφέτη, τις περατειακές σχέσεις. Για όλα. Αυτό... Δεν είναι τυχαίο, δεν είναι καθόλου τυχαίο ότι μας διδάσκεται και μάλιστα κατά τρόπο μονοσήματο, δεν θα δούμε διαφορετικές απόψεις. Η άποψη που θα σας προτείνω εδώ θα διαπιστώσετε ότι δεν την έχετε ξανακούσει. Μπορεί μέσα σας να δουλεύει ως ιδέα, αλλά δεν σας την έχει πει Γιατί, γιατί εγώ τι θα σας πω λοιπόν ότι το ακριβώς αντίθετο συμβαίνει. Δεν φταίει ούτε η κοινωνία, ούτε οι κληρονομιές της. Η τουρκοκρατία που μας λένε ότι επειδή ήμασταν τέσσερους αιώνες ή περισσότερους, γι' αυτό και γίνανε έτσι και βγάζουμε κακούς πολιτικούς. Τα αγιακράτη υπάρχουν στην Ευρώπη, πήραν τις κοινωνίες τους από τη θεουδαρχία, που ήταν δουλοπάρικη και όχι ελεύθερη όπως οι Έλληνες, και φτιάχτηκαν κράτο που λειτουργούν. Εδώ πόσα, πόση ζωή έχει το Αστραδιανό κράτος. Και τι λειτουργεί μέσα σε ένα άλλο πλαίσιο. Τι είναι αυτό που εμποδίζει λοιπόν την Ελλάδα να λειτουργήσει με τους ίδιους θεσμού στο ίδιο περιβάλλον και να παράγει και ένα σχετικό έργο υπέρ της κοινωνίας και του έθνους. Έχει, ξέρετε, πολύ μεγάλη σημασία να σκεφτούμε γιατί μας το σερβίρουν αυτό είναι σαφές ότι καμία πολιτική εξουσία δεν μπορεί να στηρίζεται τον εξαναγκασμό στη βία <κοί> κάποια στιγμή θα πάψει η βία να παίρνει να παίζει τον ρόλο της και θα καταρρεύσει το σύστημα άρα χρειάζεται αυτό που λέμε νομοποίηση, αποδοχή εάν εμείς λοιπόν, δεν πιστούμε και δεν ενοχοποιήσουμε τον εαυτό μας ότι φταίνε, δεν θα μπορούν να σταθούν για πολύ διάστημα οι, κύριοι, οι οποίοι έχουν στα χέρια τους το κράτος. Και δεν θα μπορέσουν να σταθούν γιατί θα αισθάνονται την πίεση της κοινωνίας των πολιτών. Αν και εμείς αποδεχτούμε ότι φέρουμε τη βασική ευθύνη για ό,τι συμβαίνει στη χώρα γιατί κληρονομήσαμε ποιος ξέρει τι από τους γονείς μας και συμπεριφερόμαστε με τον ίδιο τρόπο, τότε θα καταλήξουμε που, ότι κατά την εικόνα τη δική μας και η πολιτική, άρα είμαστε άξιοι της μοίρα μας. Θα πούμε, θα πρέπει να διατυπώσουμε αυτό που λένε οι δούλοι, σφάνσε με αγάμου να, να γιάσω, ή αυτό που τον μεταφέρει, η Εκκλησία κατά τον αδίστικο τρόπο όν αγαπάει ο Θεός παιδεύει καλά να παθαίνουμε διότι είμαστε άξιοι της μοίρας μας άρα δεν θα αντισταθούμε θα πορευόμαστε προς το βυθό κατά τον ίδιο τρόπο που πορεύεται ο καθένας που αισθάνεται ότι δεν μπορεί να κάνει τίποτε άλλο παρά να υποταχθεί στη μοίρα εγώ λοιπόν θα σας θα επιχειρηματοβολιούσω σε μια άλλη κατεύθυνση. Θα πω ότι για την ελληνική κακοδαιμονία δεν φταίει η ελληνική κοινωνία αλλά το κράτος. Να πείτε το κράτος είναι της ελληνικής κοινωνίας. Όχι. Πρέπει να κάνουμε τη διάκριση ανάμεσα στο κράτος και στην κοινωνία και βεβαίως πως το έθνος. Δεν είμαστε... Μια κοινωνία όπως η γερμανική παραδείγματος χάρη που η αλήθεια του κράτους είναι η αλήθεια της κοινωνίας. Για μάς το ξέρουμε πάρα πολύ καλά. Αν ακούσουμε την αλήθεια του κράτους, το επιχείρημα του Έλληνα πολιτικού, θα πούμε κάτι κρίβει. Δεν είναι αλήθεια. Μας λέει ψέματα. Η αλήθεια της κοινωνίας δεν είναι η αλήθεια του κράτους. Είναι άλλη. Γιατί αυτό το κράτος δεν μπήκε ποτέ σε τροχιά αντιστοιχείας προς το έθνο είναι ένα κράτος το οποίο αποτέλεσε από την πρώτη στιγμή που γεννήθηκε και θα σας το δείξω γιατί είναι παραδείγματα ένα ξένο σώμα προς την ελληνική κοινωνία ποτέ δεν πολιτεύτηκε προς το συμφέρον της κοινωνίας το λέω ποτέ με υπογράμιση οι ελάχιστες η επιβεβαιώνουν τον διαρκή κανόνα. Δεν δηλώνουν ότι υπήρξε αντίστοιχο προς το συμφέρον της κοινωνίας. Δεν πολιτέχθηκε προς το συμφέρον της κοινωνίας σε μια σταθερή προχιά. Γιατί αυτό. Για να μπορέσουμε να κατανοήσουμε το γιατί. Γιατί δεν είχε δηλαδή το κράτος, οι πολιτικές που ασκεί το κράτος, αντιστοιχεία προς το συμφέρον της κοινωνίας να εξυπηρετήσει τον πολίτη, να αναπτύξει τη χώρα, να δημιουργήσει τις ελευθερίας και ευημερίας, να απελευθερώσει τους Έλληνες που ήταν ακόμα στο τελικό σιγόρι. Γιατί δεν το έκανε αυτό, Γιατί δεν βρέθηκε σε αυτή την αντιστοιχεία προς το συλλογικό, προς την κοινωνία. Γιατί πολιτεύθηκε προς τους συμφέρων κάποιων ολίγων. Για να το αντιληφθούμε αυτό, πρέπει να δούμε τι ήταν ο ελληνικός κόσμος πριν από το κράτος, όταν ήταν στην Τουρκοκρατία και πολύ πιο πριν. Δεν θα σας απασχολήσω πολύ με αυτό, θα σας πω μερικά μόνο στοιχεία για να δούμε πώς ήταν οργανωμένος και πώς φανταζόταν την εθνική απελευθέρωση ο Έλληνα τη Έχετε ακούσει ίσως για το Ρίγα Χαρέα. Είναι μια χαρακτηριστική περίπτωση 1790 τόσο πριν το 1800. Είναι μια χαρακτηριστική περίπτωση ανθρώπου διανοητή και αγωνιστή, ο οποίος ξεχωρίζει από τους άλλους, όχι γιατί είχε διαφορετικές απόψεις, αλλά γιατί κατέγραψε τις απόψεις του σε σύνταγμα. Και σε άλλα κείμενα ώστε να μα δείξει πώ πρέπει να ανασυγκροτηθεί ο ελληνικό κόσμο όταν απελευθερωθεί. Τι μα λέει Λίποτε, ο Ρήμα. Ότι πρέπει να οργανωθούμε κατά τον τρόπο που είμαστε οργανωμένοι μέσα στην περίοδο τη Τουρκοκρατία γιατί αυτό ήταν και το σύστημά μα πριν από την Τουρκοκρατία από την αρχαιότητα. Δηλαδή σε κοινά, ξέρετε τι ακούσει τι πόλει κράτη, τι λέγανε κοινότητε στην περίοδο τη Τουρκοκρατία και με βάση τη δημοκρατία. Ποια δημοκρατία, αυτό που λέμε σήμερα δημοκρατία, που είναι μια αυστηρή ολιγαρχία, που κάνει κουμάντο ό,τι θέλει, αν εξέλευτα κάποιος που είναι και πάνω από τον νόμο, ως Λουδοβίκος. Ποια δημοκρατία, την αυτοκυβέρνηση. Όλοι μαζί, συγκροτημένοι σε μάζοξη όπως λέγανε στην δημοκρατία, σε δίμο όπως λέγανε αρχαιότερα, όλοι μαζί μικροί και μεγάλοι δηλαδή σπουδαίοι και μη σπουδαίοι συγκεντρωνόμαστε και συναποφασίσουμε με τη δημοκρατία αυτό λοιπόν το σύστημα είναι το σύστημα που λιγότερο ή περισσότερο γνώρισε ο ελληνικός κόσμος από την εποχή του Σόλωνα μέχρι και το 19ο αιώνα και συγκροτεί τη δύναμη του ελληνισμού λοιπόν εάν δούμε στη συνέχεια και τι ήταν αυτό ο ειδηρισμός της δημοκρατία στη σχέση με το σήμερα, αυτό που δημιουργεί την αναγκαστική σχέση ανάμεσα στην πολιτική και στην κοινωνία. Δεν μπορεί ο καθένας να, κλαίει, να κάνει ό,τι θέλει, να πολιτεύεται εναντίον της κοινωνίας, παρόλο που το 99 ή το 100% αντιστρατεύεται και αντιτείνει άλλες πολιτικές. Πρέπει να εναρμονίζεται στη σχέση. Ο μόνος που δικαιούται να καταστρέφει τον εαυτό του είναι η κοινωνία. Ο άλλος που τον καταστρέφει είναι κλιματίας. Δεν έχει αυτό το δικαίωμα. Άρα λοιπόν, ο Ρήγας τι μας λέει. Παντού, σε τοπικό και περιφερειακό επίπεδο, δημοκρατία και στο κέντρο δημοκρατία. Ακόμα και η νομοθεσία έπρεπε, η Βουλή λεγόταν νόμο παρασκευαστική, έπρεπε να εγκρίνεται ο νόμος... Όπως και οι πολιτικές αποφάσεις από το σύνολο της κοινωνίας του κράτους. Και ποιο ήταν αυτό το σύνολο. Η μικρή Ελλάδα που απελευθερώθηκε. Ο, ολόκληρη η Ορθωμανική αυτοκρατορία, Δηλαδή ολόκληρη η Βαλκανική, η Μικρά Ασία και πολλά άλλα ακόμη. Αυτή ήταν η φιλοδοξία του ελληνισμού εκείνης της εποχής. Ήταν υπερφίαλη φιλοδοξία. Όχι ήθελε να φτιάξει ένα κράτος αντίστοιχο όλη η Ελληνική, αντίστοιχο με αυτό που αντιπροσώπευε ο Ελληνισμός εκείνης της εποχής, δηλαδή του 18ου και του 19ου αιώνα τι ήταν αυτός ο Ελληνισμός μην ξεχνάμε ότι ο Ελληνισμός ιστορικά είναι ο μόνος που διατήρησε την νομισματική οικονομία την ανταλλαγή με το νόμισμα Άρα το εμπόριο και τη μεταποίηση, τη βιομηχανία, σε όλη τη διάρκεια της ιστορίας. Πιάνοι οι λαοί μπαίνανε μέσα σε αυτό το σύστημα, αλλά μετά περιάγονταν πάλι στη φεουδαρχία. Όπως ο δυτικός κόσμος, όπως οι Άραβες, όπως πολλοί άλλοι. Ο μόνος ιστορικά κόσμος που δημιούργησε την νομισματική οικονομία, το πρώτο νόμισμα και στην ηλικία και στην Έγινα αν δείτε την τράπεζα πίστεως την αλφα τράπεζα έχει ένα σηματάκι σαν κάπα είναι η μία όψη του πρώτου ιστορικά νομίσματος που κόπηκε και που κόβηκε στην Αίγηνα. αν λοιπόν αυτός ο κόσμος δημιούργησε αυτή τη νομισματική οικονομία που τον έκανε να κυριαρχήσει σε όλη τη γη μέχρι την Ιαπωνία. τι είναι αυτό που στη συνέχεια τον έκανε να ενοχοποιεί το επιχείρημα όπω συμβαίνει στον ελληνικό κράτος Θα το δούμε γιατί έχει πολύ μεγάλη σημασία αλλά ο ελληνικός κόσμος σε καθεστώς εθνικής κατοχής περίοδος τουρκοκρατίας κυριαρχεί κυριολεκτικά οικονομικά, πνευματικά και σε πολύ σημαντικό βαθμό πολιτικά σε τρεις αυτοκρατορίες δηλαδή στην Μέση Ευρώπη στην Ανατολική Ευρώπη στη Μέση Ανατολική και στη Μεσόγειο είναι υπερβολή η Οθωμανική Αυτοκρατορία είναι απολύτως δεμένη με την, με την ελληνική οικονομία με την ελληνική αστική τάξη η πολιτική τάξη των Ελλήνων διοικεί την Οθωμανική Αυτοκρατορία η Ρωσία όλες οι ηγετικές θέσεις από τον Καποδίστρια, τον Στούρτσα που είχε το Συμβούλιο Εκκρατίας, τον Ιψηλάνδη κλπ. Όλες οι θέσεις ανήκαν στους Έλληνες. Η Εκατερίνη, η μεγάλη βασίλισσα της Ιτσαρίνας της Ρωσίας, εκπαίδευε το Γιώργο με Έλληνες σοφούς για να δημιουργηθεί... γιατί ο δρόμος της Ρωσίας έπρεπε να είναι αυτός. Και καλούσε τους Έλληνε για να δημιουργήσει εθνική αστική τάξη στη Ρωσία. Γι' αυτό ίδρυσε την Ορισσό και πολλά άλλα. Και την Αυστροουγγαρία, στη μέση Ευρώπη, στις 100 πιο ισχυρή δύναμη στην Ευρώπη εκείνη την εποχή, η πιο, στις 114 μεγαλύτερες επιχειρήσει τραπεζικές και άλλες, οι 103 ήταν ελληνικέ. Και όταν επιχείρησε να του φορολογήσει η Μαρία Θυρεσία, η αυτοκράτηρα, Συμπαγός αποφάσισαν ότι θα φύγουν, δεν μπόρεσε να διασπάσει την ανότητά τους και αναγκάστηκε να υποχωρήσει. Τι ήταν λοιπόν αυτό που έκανε αυτόν τον Ελληνισμό που προσπαθούν να μας πούν ότι αυτός φταίει που για τη σημερινή μας κατάντια να έχει αυτή τη θέση χωρίς να έχει κράτος δικό του. Ήταν οι θεσμοί. Οι θεσμοί που παρήγαν δύναμη, δημιουργική δύναμη και απελευθέρωναν τις υγιείς δυνάμεις του ελληνισμού. Αυτές δεν μπόρεσε ποτέ ο Οθωμανός κατακτής να τις αγγίξει, που γιατί δεν μπορούσε να τις καταργήσει, αλλά γιατί αυτές του προσέφεραν πλούτο για να υπάρχει και να παίζει το ρόλο που έπαιζε ιστορικά το Οθωμανικό κράτος αυτή την περίοδο. Εάν καταργούσε καταργούσες τον ελληνισμό, θα έκανε να υπάρχει ω ουσομανική δύναμη. Άρα λοιπόν αντιλαμβανόμαστε ότι αυτή, αυτός ο κόσμος κάτι συνέβη στη συνέχεια, κάτι παρενευλήθη και δημιούργησε τις συνθήκες αυτές της, κα, της κακοδαιμονίας του ελληνικού κράτους, που είναι γενής αυτού που δημιουργήθηκε. Τι ήταν λοιπόν αυτό. <Συκλή> Κυρίες και κύριοι η Ελληνική Επανάσταση την γιορτάζουμε όπως γιορτάζουμε συνήθως εμείς οι Έλληνες, τις μεγάλες μας ήττες Τους αυγόνες, το αίμα που χύνουμε για να μας προδώσει κάτι άλλο και να οδηγηθούμε στην ήττα. Η Ελληνική Επανάσταση ήταν μια μεγάλη ήττα, εκεί που ήθελε τη διαδοχή στην Οδωμανική Αυτοκρατορία που ήθελε αυτό το μεγαλειώδες σύστημα που δεν μπορεί να το φανταστεί ο νεότερος άνθρωπος στις χώρες της Ευρώπης, τη δημοκρατία, που δεν μπορεί να το φανταστεί σήμερα, το θεωρεί ουτοπικό, εκεί που ζούσε με αυτό το κλίμα και αυτή την επιδίωξη αυτό το στόχο, κατέρευσε και δημιουργήθηκε ένα κρατήδιο στην Πελοπόννησο και στη Στερεά. Όχι μόνο αυτό. Αυτό το κρατήδιο δημιουργήθηκε ως προτεκτοράτο, δηλαδή εξαρτημένο απολύτως από τις μεγάλες δυνάμεις, τις προστάτητες. Για να εξασφαλίσουν δε τον έλεγχο του κρατηδίου, εκατέστησαν μια μοναρχία ξέλη, βαβαρική και στρατό κατοχή. Έτσι, στη συνέχεια, προχώρησαν στην κατάρκηση των θεσμών του ελληνισμού. Οι βαβαροί το πρώτο μέτρο που πήραν ήταν να καταργήσουν τα κοινά, τις κοινότητες, τη δημοκρατία. Αν διαβάσετε το επιχείρημά τους, είναι τρομακτικό γιατί είναι αυτό που ισχύει σήμερα μεταξύ των, όχι μόνο των Ελλήνων, των διεθνών διανοημένων, των δυτικών διανοημένων, του Τζον Ρόρους και λοιπά, ότι δεν είναι νοητό αυτό ο λαός, ο αγράμματος, όποιος λαός, ο αγράμματος, ο αδαής, ο εγωπαθής, ο εγωιστής, ο ιδιωτελής χίλια δυο κοσμητικά επίθετα να πολιτεύεται, να γνωρίζει τι είναι συμφέρον και τι όχι γι' αυτό κάποιος άλλος πρέπει να αποφασίζει γι' αυτό αν ήταν έτσι τότε γιατί και στην ιδιωτική μα ζωή να μην αποφασίζει κάποιος άλλος για μας αφού ξέρει να αποφασίζει καλύτερα παρά είμαστε αυτόνομοι και αφασίσουμε μόνοι μας αλλά αυτό ήταν το επιχείρημα και εξακολουθεί να είναι και τη συλλογικότητα. Και πού πήγε η πολιτική εξουσία, γιατί όταν ο ταλαιπωρημένος ο φτωχός, χήρα, ο ορφανός στην περίπτωση της διμοκρατίας είχε πρόβλημα επήγαινε στη μάζοξη, στον κοινό λαό όλους μαζί και τους έλεγε αυτό είναι το πρόβλημά μου και το γίνανε όλοι μαζί yeah. το ίδιο και στο κοινό της οικονομίας δεν υπήρχαν ιδιοκτήτες επιχειρήσεων υπήρχε η εταιρική οικονομία η δημοκρατία μέσα στην επιχειρήση, η κυβέρνηση από τους συντελεστές. Αυτά λοιπόν, όταν δημιουργείται το απολυταρχικό κράτος των βαβαρών τι συμβαίνει. Την πολιτική εξουσία που ανήκε στον κοινό λαό, την πήραν οι πολιτικοί. Επομένως, ο πολίτης που μέχρι τότε ήξερε, σημειώνω, είναι η μόνη χώρα, η μόνη κοινωνία ιστορικά που δεν έχασε το δικαίωμα τη ψήφου, δηλαδή την ιδιότητα του πολίτη από την εποχή του Σόλωνα, ο Σόλωνα εκλέχθηκε με καθολική ψήφο, μέχρι και την απελευθέρωση σήμερα. Αλλά άλλαξε εδώ πέρα το επόμενο. Εκεί που πρώτα αυτοκυβερνιόταν, πολίτη σήμερα είναι ο αυτοκυβερνόμενο δήμο, στη συνέχεια. Έμεινε απλώς να ψηφίζει κάποιον για να τον κυβερνήσει κατά απολυταρχικό τρόπο. Αλλά παρόλα αυτά, ποτέ δεν έχασε το δικαίωμα της ψήφου. Όταν στη Μεγάλη Βρετανία, το 1828-30, το 7% μόνο του Ανδρικού πληθυσμού είχε δικαίωμα ψήφου. Στην Ελλάδα είχαν όλοι δικαίωμα ψήφου. Ξέρετε τι λέγανε οι οπαδοί του εξευρωπαϊσμού να καταργήσουμε το καθολικό δικαίωμα ψήφου στον Καποδίστρια διότι πρέπει να εξευρωπαϊστούμε να το εξαρτήσουμε δηλαδή από την περιουσία που έχουμε καθένα γιατί αυτό ισχύει στην Ευρώπη και τους απαντά ο Καποδίστριας αυτό δεν δικαιούμε να το κάνουμε διότι είναι συμφιές γνώρισμα των Ελλήνων στην ιστορία τους η ψήφος και η ιδιότητα του πολίτη. Όταν λοιπόν του πήρανε το αποφασιστικό δικαίωμα ε, τη συνάντηση τη πολιτικής με την κοινωνία ως συλλογικότητα τι απέμεινε η πολιτική νοοτροπία να πηγαίνει στην πολιτική για να δώσει λύση στο πρόβλημά του και τι έκανε πια πήγαινε στο πολιτικό γιατί αυτός πήρε το πολιτικό σύστημα στα χέρια έτσι λοιπόν ο πολιτι... εκπαιδεύτηκε ο πολιτικός να είναι σε αντιστοιχεία και να ασκεί πολιτικές για λογαριασμό του κράτους, δημοσίου συμφέροντους που απευθύνονταν στον καθέναν, όχι στο σύνολο. Και χρειαζόταν να δημιουργήσει τις προϋποθέσεις ώστε ένας επιχειρηματίας να πάει να επενδύσει και να φτιάξει ένα εργοστάθιο για να βρουν δουλειά ο κόσμος. Έκανε ρουσφέτεια. Θα είχατε δει όλοι το μαυρό γιαλούρο, έτσι δεν είναι, που υποσχόνταν γιατί η σχέση ήταν άνιση. Ο πολίτη συναντούσε πια τον πολιτικό μια φορά στα τέσσερα χρόνια. Στο υπόλοιπο διάστημα ο πολιτικός συναντιόταν σε ιδιωτική βάση για να διαμορφώσει τις πολιτικές του. Αντί να φτιάξει νοσοκομεία, έστειλε χάρματα στον πελάτη του για να τον ψηφίσει. Και ο διορειμός στο κράτος ήταν υπόθεση ρουσφατιού. Γι' αυτό και γέμιζαν. Σας θυμίζω ένα, σας λέω μάλλον σε για ένα πολύ χαρακτηριστικό παράδειγμα για να δούμε τι έγινε. Και φτάσαμε σε αυτή την καταστροφή. Όταν κλείθηκα το 89 να αναλάβω την προεδρία της ΕΕ, είχαν προκυρηθεί 23 θέσεις γραμματέων για πρόσληψη. Και μου φέραν να υπογράψω 1257 διορισμούς. Και λέω: δείξτε μου τις προκηρύξεις και την ανάγκη. Καμία δεν υπήρχε, αλλά ήταν προεκλογική περίοδος. Και όταν τους αρνήθηκα το διορισμό, κάνανε κατάληψη της εισόδου εκεί του χώρου και ποιερχόντουσαν οι πολιτικοί για να πούν ότι ο Παντογιώρης είναι ανάγκητος και δεν πληρώνετε από τη τσέπη σας να τους συντηρήσετε αυτούς αφού θέλετε τόσο πολύ να τους φροντίσετε παρά βάζετε το χέρι στη τσέπη του κόσμου για να κάνετε ρουσφέβια πολιτικά και να τους πάρετε, τη, φαρπάσετε την ψήφο αυτή λοιπόν η πραγματικότητα είναι που χαρακτηρίζει αυτή, αυτό το κράτος και την αναπτυστοιχία του είναι σαν να λέμε ότι δημιουργήσαμε ένα ας το πούμε φτιάξαμε ένα κοστούμι και το έχουμε για όλες τις κρίσεις να το φορέσει και ο Γερμανός και ο Γάλλος και ο Ιταλός και ο Αστραλιανός και ο Έλληνας και δεν πάει σε όλους για μας είναι βρεθικό το κοστούμι, το θεσμικό αυτού του κράτους που ταυτίζεται, ενσαρκώνει και το πολιτικό σύστημα και τη διοίκηση και όλα. Είναι πολύ στενό, είναι βρεθικό. Άρα, εάν διαρωτηθούμε τι δημιουργεί τι τρευλώσεις, τι είναι το ότι εμείς είμαστε πολιτικά αναπτυγμένοι και σκεφτόμαστε όρου δημοκρατίας, δηλαδή αυτοκυβέρνηση, όπως λέει και η ορολογία έχουμε λόγο στα πολιτικά, έχουμε λόγο στα πολιτικά. Δεν έχουμε τον λόγο που θεωρεί ένας Αυστραλιανός πολίτης να μπορεί να ασκεί κριτική στον πολιτικό. Εχω λόγο σημαίνει συμμετέχω επίσης μαζί με τον λόγο μου και στην λήψη της απόφασης. Αυτό σημαίνει. Αλλά έχει αδειάσει αυτό το περιεχόμενο, όπως και η ιδιότητα του πολίτη. Είναι πολίτης του κράτους, δεν είναι ευταίρος της πολιτείας. Τεράστια διαφορά. Αυτό λοιπόν είναι το κεντρικό ζήτημα το οποίο πρέπει να συγκρατήσουμε. Αυτό μας επιτρέπει επίσης να διαρωτηθούμε γιατί ο ελληνικός κόσμος ακόμα και στο τέλος του 19ου αιώνα, δηλαδή προχθές ζούσαν οι παππούδες μας, προκαλεί φόβο στην Δύση, θαυμασμός στην Ανατολή. Σας λέω δύο παραδείγματα. Ένας Γάλλος πρώτος, έχουμε πάρα πολλά τέτοια παραδείγματα, αλλά το αναφερθώ αναγκαστικά μόνο σε ένα. 1859. Ένας Γάλλος πρόξενος, στη Λεμεσό, γράφει στην κυβέρνησή του και λέει «Είναι επίγον να δημιουργήσουμε στη δοχομαλική αυτοκρατορία πολλά μικρά κράτη, διότι διαφορετικά οι Έλληνες είναι προδιαγραμμένο νομοτελειακά να κυριαρχήσουν να οικειοποιηθούν την οικονομική αυτοκρατορία με τη δύναμή τους και τότε θα δημιουργηθεί ένα κράτος αντίστοιχο με, με τη δύναμη του ελληνισμού, αλλά υπερβολικά μεγάλο για τις δικές μας δυνατότητες που θέλουμε να κυριαρχήσουμε στον κόσμο. Και το λέω εγώ. Και αυτό έγινε όντως. Το δεύτερο είναι ότι το στοχεύστη λίγα χρόνια μετά, 1870 διαλογίζεται σε ένα κείμενό του τι δρόμο πρέπει να ακολουθήσει η Ρωσία και απαντάει έχουμε δύο δρόμους τον Γερμανικό και τον ελληνικό δεν βάζει για την εποχή του αυτή η μεγάλη μορφή της ρωσικής λογοτεχνίας ούτε την Αμερική, ούτε τη Γαλλία ούτε την Ατλία, ούτε κανέναν άλλο τον Γερμανικό ή τον ελληνικό δρόμο και αφού περιγράφει τον γερμανικό λαό ως βάρβαρο, άξεστο, απολύτιστο, χοντροειδί και πολλά άλλα λέει έχουμε τελικά μόνο τον ελληνικό δρόμο να ακολουθήσουμε. Όχι τον ελληνικό της αρχαιότητας, τον ελληνικό της εποχής του. Και εξηγεί γιατί ο ελληνικός κόσμος είναι ταχτισμένος με το επιχειρή, την διουργοσματικό οικονομία, γιατί ο ελληνικός κόσμος είναι πολιτισμένος, έχει αισθητική, έχει ανοτερότητα και τον λέει μάλιστα και πολύ άρθρο γιατί ο ελληνικός κόσμος τότε ήταν παντού. Και κάνει όμως μια υποσημείωση γιατί η ρωσική πολιτική είχε αλλάξει. Τέλειωσε η εποχή όμως που ο ελληνικός κόσμος μπορούσε να κυριαρχήσει στα πράγματα της Ρωσίας και να κάνει την πρωτεύουσα του την δική του. Τώρα τι θέλουμε για μας; είχε αλλάξει η πολιτική της Ρωσίας και από αυτή της Εκατερίνης και των άλλων που ήθελαν να δημιουργηθεί το κράτος του ελληνισμού στην περιοχή του, ήθελε το έπταξε τον πανσλαβισμό τη δημιουργία δηλαδή πολλών εθνικών κρατών αυτό λοιπόν είναι ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα που δείχνει τι μας επαναφέρει στην ακρίβεια του ερωτήματος δεν ήταν το, ελληνικό, το ελληνικός κόσμος, ούτε το παρελθόν του, ούτε η ελληνική κοινωνία η πέτεια της μετέπειτα εξέλιξης και της σημερινή καταστροφής. Αλλά αυτό το κράτος, το αναντίστοιχο προς αυτή την κοινωνία. Υπήρχε, αφού καθάρισε λοιπόν το πεδίο απέναντι στην κοινωνία και δεν μπορούσε πια η κοινωνία, από συντεχημένη ήταν, να ασκήσει πίεση στις πολιτικές που ακολουθούσε το κράτος, γιατί την αντιμετώπιζαν κατά μόνας, παρέμενε ακόμα κάτι που δημιουργούσε δυσκολία στην ελληνική πολιτική τάξη. Τι ήταν αυτό το κάτι. Η μεγάλη δύναμη του ελληνισμού που ήταν η οικονομία, η αστική τάξη και η πνευματική τάξη, η πνευματική του ηγεσία, που βρίσκονταν στο μείζοντα ελληνισμό, όχι μέσα στο κράτος. Σήμερα οι πονηροί Έλληνες διανοούμενοι, οι οποίοι ιστορούν τον Ελληνισμό με βάση τα πετραγμένα του κράτους και όχι με βάση τα πετραγμένα του έθνους των Ελλήνων, λένε ότι η Ελλάδα ως χώρα δεν έχει ποτέ αστική τάξη. Μα η διαπίστωση δεν φτάνει. Αν μείνουμε στη διαπίστωση αυτή και δεν ψάξουμε το κάτι άλλο, τότε πρέπει να δεχτούμε ότι η Ελλάδα ήταν μια τριτοκοσμική χώρα ιστορικά, περιφέρεια στην Ευρώπη και τίποτα άλλο. Αν όμως σκεφτούμε ότι ο ελληνισμός είχε μια αστική τάξη, η οποία ήταν η μεγαλύτερη στην Ευρώπη και στον κόσμο τότε, και ότι δεν τις επέτρεψε ποτέ η ελληνική πολιτεία να έρθει στο εσωτερικό, τότε θα αντιληφθούμε ότι κάτι άλλο συμβαίνει, που μεσοδικεί πάλι στο τι γιατί αυτό συνέβη. Και εάν θέλουμε να δούμε το γιατί και πώ επετέφθη ο αποκλεισμός της, τότε θα δούμε γιατί οι καταστροφές αυτές που έχουν συμβεί ιστορικά στο παρελθόν. Ξέρετε, έχετε ακούσει όλοι για τη μεγάλη ιδέα. Η μεγάλη ιδέα ήταν ο κεντρικός πολιτικός άξονας που διακήρυξαν οι Έλληνες πολιτικοί σε όλη τη διάρκεια του 19ου αιώνα και μέχρι το 1918-22. Τι σήμαινε να απελευθερωθούν οι Έλληνες παντού όπου βρίσκονται και να απελευθερωθεί και η Κωνσταντινούπολη. Τι έκανε η ελληνική πολιτική τάξη γι' αυτό, τη διακήρυξε. Αλλά ποτέ δεν προετοίμασε τη χώρα γι' αυτό. Και όταν εξεγείρωταν οι υπόλοιποι πληθυσμοί, το μόνο που έκανε ήταν να βοηθάει στο να καταστρέφονται και να αποσυντήθεται η κοινωνική του ιστή στη Θεσσαλία και παντού. Είναι χαρακτηριστικό ένα παράδειγμα που θα σας πω. Το 1897 έγινε ο Ρωσοπλικός πόλεμος. Κηρύχθηκε ο πόλεμος γιατί υπήρχε μεγάλο αναβρασμό, είχαν αναπτυχθεί πια οι εθνική στα Βαλκάνια, ενώ πρώτα παίζαμε μόνοι μας εκεί. Και υπό την πίεση λοιπόν του μείζωνος ελληνισμού που απειλούνταν και από τα και του, των Ελλήνων του κράτους κήρυξαν τον πόλεμο. Ομόγνωμοι όλοι του πολιτικού φάσματος. Και ο βασιλιάς. Γιατί τον κήρυξαν τον πόλεμο. Νομίζουμε ότι είχαν προετοιμαστεί. Ο Δημήτριος Βικέλα, ο μεγάλος Έλληνας που δημιούργησε τους ολειδιακούς αγώνες για τον οποίο οι γαλλικές εφημερίδες όταν πήγαινε στο Παρίσι έγραφα να φύχθη ο ευγενής Δημήτριος Βικέλας, μια μεγάλη πνευματική μορφή, έγραψε για αυτό τον πόλεμο. Μας λέει λοιπόν ότι ο ελληνικός στρατός ήταν ακόμα οπλισμένος με τους γκράμεις περίπου της Επανάστασης. Οι δε αξιωματικοί του ιππικού δεν γνώριζαν καν να υπέφθουν. Όχι να διεξαγάγουν πόλεμο υπηκού, να υπέφθουν, να στα άλλα. Οι στρατιώτες ήταν ξυπόλοιποι. Τους έδωσαν όπλα και τους έστειλαν στο πόλεμο, χωρίς εκπαίδευση. Και το χειρότερο είναι αυτό που διηγείται στη συνέχεια. Επίγελέει λέει, στην Φρότισε και του έδωσαν δωρεά οι ξένοι μία μεγάλη νοσοκομιακή μονάδα και έπρεπε να τη μεταφέρει στο μέτωπο. Και απευθύνθηκε στο... στον Υπουργό Ναυτικών που ήταν και ο Υπουργός του Πολέμου, δεν ήταν για την εμπορική ναυτική για να του δώσει ένα καράβι να του μεταφέρει στον πόλεμο, στο μέτωπο. Βρέθηκε, λέει, εκεί με το μελά, μια άλλη μεγάλη προσωπικότητα τη εποχή, και περίμενε με τι ώρε. Και τι ήταν μπροστά του, μια τέλειωτη ουρά κόσμου, που κατέγραφε τα αιτήματά του, δηλαδή τα ουσφέτια, ο ίδιο ο Υπουργός, το μέσο του Πολέμου, αντί να ασχολείται με τον πόλεμο, ασχολόταν με τα Ρουσφέντια του τα τέγραφε. Και αναγκάστηκαν και έφυγαν και επαλήφαν την άλλη μέρα. Και του λυπήθηκε ο υπασπιστής και του έβαλε μέσα βέβαια γιατί το ίδιο θα έκανε, η ίδια ουρά υπήρχε. Και εκεί διηγείται πώς διαχειρίζονταν τον πόλεμο ο Υπουργός ο Αρμόδιος. Ήταν λέει ε, κάποια στιγμή που ήρθε ένα σήμα να δώσει εντολή να κατευθυνθεί ο τόλος στην, κοντά στο μέτωπο γιατί υποχωρούσαν οι ελληνικές δυνάμεις ε, ζητη, τους, του είπε να δώσει εντολή στο στόλο και λέει και πού να τον βρούμε δεν ήξερε καν ότι υπάρχουν σήματα τα οποία ιδοποιούν σχετικά αυτό είναι μια εκδήλωση του αποστήματος της αιτία, διότι από την άλλη μεριά ο ίδιος ο Βασιλιά όρισε ως αρχιστράτηγος τον γιο του, τον Κωνσταντίνο, ο οποίος ήταν 18 χρονών και δεν είχε πάει καν στρατό. Δεν είχε ρίξει στο φεγγάρι, δηλαδή. Πώ θα λειτουργούσε στρατό. Αλλά γιατί το έκανε. Γιατί δηλαδή μπήκαν στον πόλεμο έτσι απάρασκευτοι. Πρώτα Πρώτα-πρώτα αυτό δείχνει ότι η μεγάλη ιδέα ήταν μια εσωτερική υπόθεση που δεν είχαν καμία πρόθεση να πραγματοποιήσουν. Δεύτερον, γιατί πίστευαν ότι οι μεγάλε δυνάμεις αφού είχαν δηλώσει ότι είναι αναντίον του πολέμου θα σταματούσαν τον πόλεμο στην αρχή του και θα εισέπρατανε, επομένω και η δόξα θα λέγανε, οι που φταίνε όχι εμείς που δεν μπορούμε να οδηγήσουμε στην εθνική ολοκλήρωση τη χώρα οι δυνάμει μπλόχαραν και μας άφησαν να εκτεθούμε και παραλίγο να χάσουμε την εξαρτησία μας πάλι τι συμπεραίνουν από αυτό μπορούμε να το δούμε αυτό και στο 1922 πως κατέστρεψαν ένα ολόκληρο ελληνισμό πως χαρακτήριζαν τον, τον πόλεμο στη Μικρά Ασία ως απεικιοκρατικό Κάτι σαν αυτό που έκανε η Ακλία ξέρω εγώ στην ε, Αφρική ή η Γαλλία ή οποιαδήποτε άλλη χώρα και βεβαίως πως στη συνέχεια είναι πολύ χαρακτηριστικό όταν κατέρευσε το μέτωπο γιατί έβαλαν άχρηστου αξιωματικού και δεν ήξεραν καν πως σχεδιάζεται ένα μέτωπο όταν ο κόσμος έφτασε στις παραλίες, διωκόμενος και σφαζόμενος από, τους, από τις τουρκικές τσέπτες, έστεναν έγγραφα εντολές στους, στις, αρχές, στις ελληνικές αρχές της Μύρνης, να με ώστε να μην δημιουργηθεί προσφυγικό πρόβλημα στην Ελλάδα. Δηλαδή μην τους αφήσετε να μπουν στα καράβια. Ο στρατός έφυγε συνδεταγμένος και εγκατέλειψε ένα ολόκληρο ελληνισμό στα χέρια των Τούρκων, και βεβαίως τους έδωσαν εντολή και να μην τους βοηθήσουν να έρθουν στην Ελλάδα. Να σφαγούν καλύτερα παρά να έρθουν γιατί θα ψήφισαν κάτι άλλο σε σχέση με τους υπεύθυνους της καταστροφής. Ο κομματικός πατριωτισμός δηλαδή, το προσωπικό συμφέρον, ήταν υπέρτερο από όλων των άλλων συμφερόντων. Και τι τα κάναμε αλήθεια όλα αυτά, δεν, δεν ήταν αυτοί οι πατριώτες, δεν θέλανε να απελευθερωθούν τα ελληνικά εδάφη. Κοιτάξτε! μέσα από τις ακριτομήθειές τους προκύπτει ότι δεν ήθελαν την εθνική ολοκλήρωση γιατί γιατί αν έπαινε όλος αυτός ο ελληνισμός που ήταν ακμαίος που είχε τεράστια κεφάλαια μεγάλη πνευματική δύναμη στον ελληνικό κρατικό κορμό αυτή η πολιτική θα ήταν το πολύ πρόεδριο ορεινών κοινοτήτων δεν θα ήταν καμία θέση στο ελληνικό πολιτικό σύστημα και επάσημε εκτός θα υπήρχε μια δύναμη την ξέρετε όλοι εδώ στην Αυστραλία και παντού δεν έχουμε την κοινωνία να έρχεται σε αντίθεση και να υπαγορεύει τη βούλησή τη στις κυβερνήσεις γιατί συγκροτείται από άτομα αλλά όχι από συλλογικότητα από θεσμό της πολιτείας αλλά έχουμε όμως μια ισχυρία αστική τάξη η οποία δίνει το γενικό πρόσταγμα και κατευθύνει πολιτικές κερδίζει στα σημεία γιατί Περνάει τη δική της λογική, είναι επιεφερμένη η πολιτική σε μικρότερο ή μεγαλύτερο βαθμό όπως παντού, αλλά κάνει και δημόσιες πολιτικές. Φροντίζει να υπάρχει κοινωνική συνοχή, ικανοποίηση στην κοινωνία για να μπορεί να κάνει και ίδια τις δουλειές της. Οι γενικές πολιτικές έχουν να κάνουν δηλαδή με ένα ευρύτερο στόχο που αφορούν και την κοινωνία. Ε, λοιπόν, καταργών μην κάνουν δημιουργώντας την εθνική ολοκλήρωση, αυτό που να ήταν να μην μπει στην Ελλάδα, ο δεύτερος πόλος αντίθεσης προς το δημόσιο συμφέρον που είχαν οι πολιτικοί, την αστική τάξη και την πνευματική ηγεσία του ελληνισμού. Έτσι έρμεναν μόνος και μέχρι τέλους. Δεν είναι τυχαίο ότι μέχρι σήμερα, εκτός από τη μεγάλη μορφή του Καποδίστια, που ανάγεται όμως τον ελληνισμό της περιόδου της ένας μόνο μεγάλος πολιτικός βγήκε και μόνο για την πρώτη περίοδο, ο Βενιζέλος. Βενζέλος. Γιατί ούτε αυτός θα είχε δει στο ελληνικό πολιτικό σύστημα υποκανονικές συνθήκες, απλώς με το κίνημα του 1909 δημιουργήθηκε κενό πολιτική, κατέρευσε η πολιτική σκηνή και ήρθε εμφυτευμένος από το εξωτερικό κατευθείαν και μπόρεσε να ηγεμονεύσει. Αλλιώς δεν υπήρχε περίπτωση. Και είδαμε. Ξέρουμε όλοι ότι σε λίγο, επειδή άφησε τις παλαιές δυνάμεις σε ύπνοση και δεν κατήργησε το ίδιο το πολιτικό σύστημα, όπως ήταν στη Μένω, οδήγησαν οι ίδιες στη μικρασιατική καταστροφή στη συνέχεια. Αυτά λοιπόν είναι τα στοιχεία εκείνα τα οποία δείχνουν και ο οποίο είναι ο βασικός άξονας αυτής της αντιναμίας στην διαχείριση των πραγμάτων του έθνους γιατί αυτό το κράτος λειτουργεί εναντίον του έθνους να έχουμε στη σημερινή κρίση ξέρουμε όλοι ότι η κρίση δημιουργήθηκε ως κρίση του χρηματοπιστωτικού συστήματος με αφετηρία της ΗΠΑ στην Ελλάδα δεν είναι το ίδιο στην Ελλάδα η Ελλάδα εκτέθηκε δεν είναι αποτέλεσμα αυτής της κρίσης. Την κρίση δεν τη δημιούργησαν οι τράπελες. Η Ελλάδα εκτέθηκε στη διεθνή κρίση διότι βρέθηκε απροετοίμαστη και βρέθηκε απροετοίμαστη διότι είχε υποχειριαστεί ή είχε λέει από την ελληνική πολιτική τάξη. Αυτό που ημνούν πολύ χαρακτηρίζοντας το ως δεν είναι παρά η ολική επαναφορά του καθεστώτος της φαυλοκρατίας του 19ου αιώνα η χειρότερη εκδοχή που γνωρίζουμε στην ελληνική ιστορία έχει υπολογιστεί μελετηθεί με ακρίβεια ότι εάν ο πλούτος που παρήχθη στη διάρκεια της μεταπολίτευσης και ο πλούτος που ισχύει από το εξωτερικό είχαν επενδυθεί παραγωγικά για το συμφέρον της χώρας το Επίπεδο ζωή στον Ελλήνων, το εθνικό εισόδημα θα ήταν από τα υψηλότερα στην Ευρώπη. Αντίστοιχο λένε των σκανδιναβικών χωρών. Τι έγινε αυτό ο πλούτο, Γιατί η ελληνική κοινωνία είναι από τι λιγότερο χρεωμένε στην Ευρώπη και το ελληνικό κράτος έχει φτάσει σε αυτή την εξαρχρίωση και στον δανεισμό, Τι έγιναν αυτά τα χρήματα. Δεν έφτανε ο πλούτο που παρήγετο, χρειαζόταν και ο δανεισμός για να, να διαπράττουν τις πελατειακές σχέσεις και για να δημιουργούν αυτές τις προϋποθέσεις της καταστροφής αλλά ας δεχτούμε ότι έγιναν όλα αυτά και φτάσαμε στο 2008-2009 στην κρίση τι έγινε τότε μήπως ανέληψαν και είπαν πού οδηγούμε την χώρα να σταματήσουμε την κατακρίνηση αυτό που οδηγουμε τη ήταν να στείλουν το λογαριασμό στους ξένους να ψάξουν λύσεις στην Ευρώπη, στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στην, στο Διεθνές Νομισματικό Ταμείο. Δεν πειραν ένα μέτρο για να σταματήσει η λεϊλασία, τα σκάνταλα δηλαδή, και βεβαίω για να αναταχθεί το κράτος και η κατασπατάληση των δημοσίων πόρων που συνταλούνταν. Και όταν τους έλεγες γιατί, έλεγαν ότι υπάρχει το πολιτικό κόστος. Ποιο είναι το πολιτικό κόστος, αλήθεια. Ποιο είναι η έννοια του πολιτικού κόστος στην Ελλάδα. Η έννοια του πολιτικού κόστος στην Ελλάδα δεν έχει να κάνει με το τι σκέφτεται η κοινωνία και τι θέλει. Έχουμε τις δημοσκοπίες και ξέρουμε ότι είναι στο 99% εναντίον. Έχει να κάνει με το τι θα πούν οι ομάδες συμπερώντων. Έχω χρησιμοποιήσει έναν όρο που προέρχεται από έναν κοινικό φιλόσοφο αρχαίο, τους συγκατανευσυφάγους, είναι αυτοί που συγκατανεύουν στο να λαϊλατίσουν το δημόσιο αγαθό μαζί με τους πολιτικούς. Οι πολιτικοί λοιπόν και οι συγκατανευσυφάγικους γύρω που κάνουν δουλειέ με το κράτος είναι εκείνοι που οριοθετούν το περιεχόμενο του πολιτικού κόστους και όχι η σχέση των πολιτικών με την κοινωνία. Γι' αυτό και η κοινωνική συνοχή, προσέξτε, θυμάμαι στις Ηνωμένες τη δεκαετία του 1970, Κάνανε μια δημοσκόπηση αιτήσια και ρωτούσαν πόσοι από τους Αμερικανούς θα ήθελαν, σκεφτόντουσαν ότι δεν είναι ικανοποιημένοι και ήθελαν να φύγουν στο εξωτερικό να εγκαταλείψουν την χώρα τους. Όταν έφτανε πάνω από ένα μικρό ποσοστό, νομίζω 6% ή κάτι γινόταν συναγερμός. Κάτι πρέπει να γίνει, κάτι δεν πάει καλά. Όταν ρωτήθηκαν πρόσφατα, οι Έλληνε σε δημοσκόπηση πόσοι θα ήθελαν να εγκαταλείψουν τη χώρα όχι μόνο για λόγου φτώχεια αλλά και για λόγου ντροπή για αυτά που συμβαίνουν και αδυναμίε, απάντησε πλέον του 70%. Καταλαβαίνετε ποια είναι η πραγματικότητα και η κατάσταση πολιτική αδυναμία. Όταν μιλάνε οι Έλληνε πολιτικοί για κοινωνική συνοχή, η κοινωνική συνοχή δεν έχει να κάνει με τον βαθμό ικανοποίηση τη κοινωνία. Πόσο ευτυχισμένη είναι, ευημερούσα, ελεύθερη αλλά πόσο είναι φτάνει στο όριο της εξέγερσης; Δηλαδή, σαλαμοποιούμε την ευημερία της, κόβουμε τους μιστούς, οδηγούμε στην εξαθλίωση, αλλά σε τέτοιο βαθμό ώστε να μην εξεγερθεί. Αυτό είναι το μέτρο. Το μέτρο της μη εξέγερσης, όχι το μέτρο της ευημερίας που δημιουργεί το κριτήριο της κοινωνικής συνοχής. Θέλατε να απαριθμίσουμε τα περιστατικά που οδήγησαν σε αυτή την μίζωνο σημασία λεϊλασία. Η διαχείριση του ευρώ το μετέβαλαν σε δραχμή και οδοσκοπία. Το χρηματιστήριο έχει υπολογιστεί για πάνω από 80 δισεκατομμύρια ευρώ πως χάθηκαν. Σκοπίνως. Τα εξοπλιστικά. Αντιλαμβάνομαι να κλέψει κάποιος ξεδιάντρωπα στην σύμβαση για ένα δημόσιο έργο για έναν δρόμο αλλά για την άμυνα της χώρας εκεί έγινε το μεγάλο πανηγύρι κάποια στιγμή και δεν είναι ό,τι ο Χατζόπουλος μην νομήσουμε αυτόν τον έριξαν στην αρένα για να δείξουν για να συγκαλύψουν τους άλλους είναι όλοι διάβαζα χθες μου θύμιζε ένας αρθρογράφος δημοσιογράφος μια συνέδευξή μου που έλεγα ότι Εάν δούμε, βάλουμε ως κριτήριο πόσοι έκλεψαν και πόσοι συνένεσαν στην λεϊλασία της χώρας όλα αυτά τα χρόνια, θα έπρεπε η μισή βουλή και οι πρώοι βουλευτές να είναι στη φυλακή για κλοπή προσωπική και οι για συγκάλυψη. Αυτό δεν είναι λόγου ούτε υπερβολή, δυστυχώς είναι μια πραγματικότητα η οποία δείχνει τι, ότι ακόμα και στην περίοδο της κρίσης δεν έχουν αλλάξει τι σημαίνει δεν έχουν αλλάξει δείτε τη διαχείριση της κρίσης τους έλεγα ο τρόπος που διαχειρίζεστε την κρίση είναι όπως ο ναρκωμανής που του δίνουμε τη δόση του για να επιδιώσει για ένα επόμενο διάστημα αλλά δεν κάνουμε τίποτε για να αναταχθεί τίποτε απολύτω. Φέραν την Τρόικα, έστειλαν έξω το λογαριασμό, ήρθε η Τρόικα και βεβαίως το συμφέρον των αγορών θα έψαχνε, αλλά τους είπε να κάνουν πάρουν και ορισμένα μέτρα. Πίεσαν υπερβολικά και ελάχιστα από αυτά τα μέτρα, πήραν. Να πούμε και κάτι άλλο, η Τρόικα δεν άγγιξε ποτέ το πολιτικό σύστημα, διότι με αυτό τον τρόπο είχε τους πολιτικούς στο χέρι τη έτοιμους να εκτελέσουν τις εντολές και την πολιτική που τους έλεγα και βεβαίως θα με ρωτήσετε και τι πρέπει να γίνει τι πρέπει να γίνει πρώτα πρώτα για να ξέρουμε τι πρέπει να γίνει γιατί αυτό αγγίζει και τα εθνικά μας συμφέροντα το είπα πριν είμαστε στο έλεος των λιτών μας αυτή τη στιγμή δεν έχουμε καμία δυνατότητα να υποστηρίξουμε τα σύνορα μας Δυστυχώ και στην Κύπρο είδατε τώρα πήγε το τουρκικό σκάφος για να οικειοποιηθεί με υποβρύχια και πολεμικά σκάφη την ε, Κυπριακή ΑΟΖ και περιορίζονται σε διακηρύξεις. Ξέρετε, το γνωστό θα σε δίω, θα σε, θα σε μαλώσω. Οι διεπνείς σχέση είναι σχέσεις δύναμης. Το συγκριτικό πλεονέκτημα που είχαμε απέναντι στην Τουρκία ήταν η οικονομική μας υπεροχή. Γιατί είχαμε χάσει ήδη ιστορικά το δημογραφικό πλεονέκτημα αν λοιπόν χάσουμε, όπως χάσαμε και το οικονομικό πλεονέκτημα, τότε τι μας απομένει σε μια φιλόδοξη γείτονα που έχει επεκτατικές βλέψεις εις βάρος του ελληνισμού. Τι είναι λοιπόν αυτό που πρέπει να γίνει. Πρώτα πρώτα πρέπει να έχουμε πλήρη συνείδηση του τι υπάρχει. Το έχω περιγράψει ως κομματοκρατία, ολιγαθική κομματοκρατία. Δηλαδή, αυτοί που έπρεπε να είναι οι διαχειριστέ του συστήματο και εντολοδότηοι για λογαριασμό τη κοινωνία, έχουν υπέψει και έχουν μεταβάλει το, πολι... το, το κομματικό του σύστημα σε πολιτικό σύστημα. Το έχουν μεταβάλει σε ιδία προσωπική του υπόθεση. Πρέπει περίπου να του είμαστε και υποχρεωμένοι που μα κυβερνάνε. Και όταν κάποιο του επισημαίνει το πρόβλημα, οι ίδιοι απαντούν με έναν σαρκαστικό έρωση. Ε, απόλυτα αλαζονικό τρόπο ότι οφείλουμε να καθόμαστε στα αυγά μα στην ησυχία μας, δεν έχουμε λόγο στην πολιτική την δική τους υπόθεση όταν λέμε λοιπόν ότι φταίει το κράτος πρέπει να, να ε, εντοπίσουμε τι φταίει στο κράτος και είναι αυτή η κομματοκρατία διότι το ίδιο όπως είπαμε πολιτικό σύστημα το ίδιο κράτος υπάρχει σε όλους τους χώρε του κόσμου δεν είναι μόνο στην Ελλάδα Άρα τι δημιουργεί την παραχθορά λοιπόν στην Ελλάδα, μα αυτή η ιδιοποίηση του κράτους από τους εντολοδόχους, δηλαδή από του διαχειριστέ του κράτους που είναι η πολιτική, το κόμμα, η κομματοκρατία, η μεταβολή του πολιτικού συστήματος σε κομματοκρατία. Πώς θα τους υποχρεώσουμε να προσυνοχθούν ξανά στο δημόσιο συμφέρον. Μα έχουμε δύο τρόπου. Ο να σκεφτούμε ότι γίνονται σε άλλες χώρες. Πρέπει να πω ότι αυτός ο τρόπος που θέλει μπορεί να λειτουργήσει στην Ελλάδα. Δεν μπορεί γιατί κανένας πολιτικός, κανένας διαχειριστής περιουσίας ενός τρίτου, εάν έχει εθιστεί στο να συμπεριφέρεται ιδιωτελώς, δεν θα αλλάξει χωρίς εξαναγκασμό. Σκεφτείτε να έχετε μια μεγάλη περιουσία και να αποφασίσετε κάποια στιγμή να μην θέλετε πια να είστε εμπλεγμένοι στην διοίκησή της, θα θέλετε να εγκαταστείτε στην Ελλάδα και θα αναθέσετε σε κάποιον άλλο εδώ πέρα ότι διαχειρίζετε ένα λευκό. Mm. Εκεί που θα έπαιρνε, ξέρω εγώ, 5.000 δολάρια μισθός σε μια εργασία που θα είχε, εσείς θα του δώσετε 100.000 δολάρια. 500.000 δολάρια. Mm. Το πρώτο χρόνο θα σας είναι ευγνώμων και θα προσπαθήσει να κάνει το καλύτερο για εσά το δεύτερο ή τον τρίτο χρόνο θα αρχίσει να το παίρνει προσωπικά και να λέει «αυτός περνάει καλά και εγώ σκοτώνομαι εδώ πέρα» θα έχει ξεχάσει την ευγνωμοσύνη που όφινε. Και βεβαίως θα είναι αυτά τα οποία ανήκουν στον άλλο. Θα δουλέψει για τον εαυτό του με την περιουσία του άλλου. Αυτό κάνουν πολιτικοί. Αφού εφήστηχαν λοιπόν σε αυτή την κατεύθυνση και δεν υπάρχει έλεγχος, διότι υποδομείται όλο αυτό το πλαίσιο των συγκατανευσυφάγων των ομάδων γύρω τους δεν υπάρχει λύση προς αυτήν την κατεύθυνση. Άρα λοιπόν μπορούμε να πούμε ότι αυτό που χρειάζεται να γίνει είναι πρώτον να αλλάξει το θεμέλιο του συντάγματος που το τοποθετεί την πολιτική περάνω του νόμου, περάνω της δικαιοσύνης. Αυτό που λέμε κράτος δικαίου υπάρχει για όλους τους πολίτες αλλά όχι για τους πολιτικούς. Παντού βεβαίω υπάρχει αυτό. Λιγότερο ή περισσότερο. Αλλά όμως εκεί που διαπιστώνεται στις άλλες χώρες ότι διέπραξε αδίκημα εναντίον της πολιτείας προσάγεται ο πολιτικός στην πολιτική. Στην Ελλάδα έχουν προτίσει να παραγράφονται τα αδικήματα αυτά, τα σκάνδαλα όλα σε μία κοινοβουλευτική περίοδο προκλητικά και συγχρόνως δεν επιτρέπουν ούτε την ιδιωτική αδικοπραγία του βουλευτή να την αναλάβει δικαιοσύνη. Εάν δηλαδή ο βουλευτής υπογράψει ακάλυπτη επιταγή, γραστογραφημένη, βγάλει πιστόν και σας αφηλήσει στο καφενείο, παραδεί την οδική κυκλοφορία, το 12 οδικής κυκλοφορίας, οτιδήποτε κάνει στη ιδιωτική του ζωή για να ασχοληθεί το δικαστήριο, πρέπει να δώσει άδεια η Βουλή και ποτέ δεν δίνει. <Συκλή> να σας απαριθμίσω τι άλλο. <Συκλή> Πολύ απλά, εάν δεν πει αυτό που λέει ο Αριστοτέλης σε πρώτο και τελευταίο βαθμό η αυστιοποίηση της τιμή να υπαχθεί στη δικαιοσύνη ο πολιτικός, όχι μόνο για τα σκάνδαλα, για τις παρανομίες, αλλά και για την πολιτική που ασκεί όταν βλάπτει. Δεν θα δούμε για τριά Ελλάδα. Διότι είναι βαθιά ρυθματωμένη η σχέση κοινωνίας και πολιτικής διαχειρώστων πολιτικών. Κάνουν τα ίδια που κάνανε μέχρι τώρα. Πριν από μερικούς μήνες, επειδή παίρναμε δάνεια από τις τράπεζες χωρίς να συντρέχουν οι προϋποθέσεις, μόνο και μόνο επειδή τα κόμματα οι βουλευτές αυτή της βουλής ψήφισαν νόμο που απαλλάσσει από κάθε ευθύνη τους τραπεζίτες και το δήλωσε ο, ο αρμόδιος Υπουργός το κάνουμε αυτό γιατί διαφορετικά και οι τραπεζίτες και εμείς οι πολιτικοί εργοί θα πούμε στη φυλακή δεν φτάνει αυτό έχουν πάρει προείσπραξη της επιδότησης από το κράτος, που συλλιωτέων είναι ένα δεν ελέγχεται που πηγαίνει πολλών ετών πριν μα αν ένα κόμμα στις επόμενες εκλογές πάψει να υπάρχει γιατί δεν το ψήφισαν όπως στην περίπτωση Πασόφου, τι θα γίνει για να όνομα τα χρέη των κομμάτων θα τα πληρώσουμε εμείς οι πολίτες τώρα λοιπόν παρόλα αυτά ψήφισαν πριν από λίγες μέρες και μια Διάταξη νόμου στη Βουλή που λέει ότι είναι ακατάσχετο το 40%, ή το 50%, δεν θυμάμαι, το 40 της κρατικής επιχορήγησης. Δηλαδή ο πολίτης υφίσταται την κατάσχεση αν δεν πληρώνει το φόρο του ή έχει υποχρεώσει προς το δημόσιο για, αυθύνεται για ολόκληρη την περιουσία του, το κόμμα όμως και ο πολιτικός μόνο για το 60% αντιλαμβάνεστε είναι κι άλλα. Αυτά είναι τα τελευταία παραδείγματα, γιατί ολόκληρο το σύμπλεγμα των σκανδάλων που έχουν δημιουργηθεί τις τελευταίες δεκαετίες, αλλά και περίοδο της κρίσης ε, όπως επίσης και η φοροδιαφυγή των μεγάλων φοροφυγάδων ε, έχει αμυνιστευτεί. Με νόμου με νόμο στη Βουλή. Άρα λοιπόν, το πρώτο και κύριο είναι να δημιουργήσουμε θεσμούς του πολι του πολιτικού να πολιτεύεται για το δημόσιο συμφέρον και όχι για το ιδιωτικό συμφέρον. Πολλούς θεσμούς, δεν θα πούμε ποιους. Αλλά και αυτό δεν αρκεί γιατί όπως έχουν κάνει και με τους άλλους θεσμούς θα του καταβολεύσουν. Ποια είναι η επόμενη λύση? Είναι να ξαναδημιουργήσουμε μια θεσμική σχέση του πολίτη με το πολιτικό να ξαναστοχαστούμε και να ανακτήσουμε την ιστορία μας. Να ξέρουμε ότι ο λόγος μας συνεπάγεται και έλεγχο. Χωρίς έλεγχο ο πολιτικός δεν θα αλλάξει. Η Ελλάδα θα συνεχίσει να καταστρέφεται όπως καταστρέφεται και μέχρι σήμερα. Και έχω δώσει πολλα, πολλά παραδείγματα του πώς μπορεί να γίνει αυτό. Δεν θα σας απασχολήσω. Εάν μπαίνετε στο ίντερνετ και πατήσετε τη λέξη «κοσμοσύστημα» μία λέξη, θα βίτες στο blog μου όπου μου αναρτούν εκεί ένα κόσμο είτε προφορικά, βίντεο, είτε ε, γραπτά κείμενα όπου ακριβώς αναφέρομε μεταξύ των άλλων και στην επιστήμη, βεβαίως, αλλά και στην κρίση. Ένα πράγμα πρέπει να συγκρατήσουμε όμως, ότι το σύστημα φτιάχνει τον πολίτη και τον κάνει να συμπεριφέρεται με τον ένα ή τον άλλο τρόπο. Γι' αυτό και δινώνω ότι δεν φταίει η κοινωνία και γι' αυτό, αλλά, αλλά η πολιτική. Γιατί? Διότι εάν το πολιτικό σύστημα λέει στον πολίτη θέλεις να φτιάξεις μια επιχείρηση, θέλεις να καντεργήσεις τον αγρό σου για πηγαίνετε όλοι εσείς που μένετε τόσα χρόνια εδώ στην Ελλάδα να ξανασχοληθείτε με τον αγρό που τυρονομήσατε θα σας πουνε είναι ρασικός, παγκόσμια πρωτοτυπία. Αντί να ασχολούνται με τα δάση, ασχολούνται με την ιδιωτική ιδιοκτησία Για να τους έχετε ανάγκη. Εάν δεν αλλάξουν οι τρεις πυλών το πολιτικό σύστημα, να είναι εξαναγκασμένο να πολιτεύεται κατά το δημόσιο συμφέρον, η δημόσια διοίκηση και η δικαιοσύνη και η νομοθεσία που οικοδομεί τη διαπλοκή και τη διαφθορά, δεν υπάρχει καμιά αλπίδα. Θα σκεφτόμαστε μόνο ονομαστικά και θα λέμε όλοι αυτοί οι πολίτες που ήταν διαπλεκόμενοι δεν είναι υπεύθυνοι. Η απάντηση είναι μία. Αυτή που ξεκίνησα να λέω ότι εάν ο πολίτης θέλει να κάνει την επιχείρησή του, τον αγρό του, το σπίτι του, οτιδήποτε και του λένε πρέπει να περάσει από το πολιτικό ή να κάνει διαπλοκή και διαφθορά, έχει δύο τρόπους. Ο ένας είναι να ασχοληθεί, αλλά να κάνει διαπλοκή και διαφθορά για να τα βγάλει πέρα και να μπορέσει να φτιάξει την επιχείρηση του μια αντιλητουργίση και ο άλλος είναι να κάτσει στα δικά του, στα ίδια, να μην κάνει απολύτως τίποτα ή να πάρει τα πόδια του και να φύγει στο εξωτερικό. Άρα λοιπόν, δύο λύσεις υπάρχουν. Η μία να ζήσει κανείς μέσα στο πλαίσιο του συστήματος που τον οδηγεί σε, αυτή, σε αυτόν τον τρόπο του πολιτεύεστε και ο άλλος είναι να το ανατρέψει αυτό, να το υπερβεί. Ξέρετε, θα σας αναφέρω ένα παράδειγμα. Ένας που έχει κάνει διαπλοκή και διαφθορά από τα μαλλιά του μέχρι τα πόδια. Βουτυγμένος στη διαπλοκή και στη διαφθορά. Εάν ω άτομο τον πάρετε και τον βάλετε μέσα σε ένα σύνολο, και του πείτε στα αντίστοιχα παραδείγματα που έκανε διαφορά. Διόρισε το παιδί του με ρουσφέτη από τον πολιτικό παραδείγματος χάρη. Πήρε επιδότηση παράνομη ενώ δεν δικαιούταν. Εάν το ρωτήσετε πώ πρέπει να θεσμοθετήσουμε και να γίνονται οι διορισμοί των παιδιών του κόσμου ή οι επιδοτήσεις θα σας απαντήσει ότι πρέπει να γίνονται με αντικειμενικούς όρους. Και θα ψηφίσει τους αντικειμενικούς όρους. Τι μπορεί να βγει και να πει Α, εγώ θέλω να γίνετε με ρουσφέτη". Γι' αυτό λέω ότι το σύστημα φτιάχνει τον πολίτη. Όχι ο πολίτης, το σύστημα. Εδώ είναι πολύ χαρακτηριστικό το παράδειγμα αυτό για την Ελλάδα, διότι, όπως είπαμε, η ελληνική κοινωνία είναι δυσανάλογα πολύ από αναπτυγμένη. Είχε μάθει στην πολιτική δημοκρατία, στην οικονομική δημοκρατία. Δεν είχε μάθει να είναι και να προσπαθεί η πολιτεία να βρεσκώσει τα πόδια να τη φτιάξει το πλαίσιο της ατομικής του μόνο ελευθερίας. Θα κλείσω με την διασπορά, γιατί θα με ρωτήσετε ευλόγως τι γίνεται με εδώ. Κοιτάξτε, πρέπει να ξαναβρει η διασπορά της συλλογικότητά της, τη θεσμική συλλογικότητά της. Η γνώμη μου είναι ότι εάν η διασπορά αντιμετωπίζεται με τους όρους μιας κοινότητας που ζει μέσα σε μια μεγάλη εθνική κοινωνία δεν θα εντέξει για πολλέ γενιές ακόμη, θα αφομοιωθεί. Πρέπει να συγκροτήσει ένα είδος συλλογικού κράτους εν κράτη μέσα στην μεγάλη εθνική κοινωνία όχι για να ανακήρυξει την ανεξαρτησία της, αλλά για να διαφυλάξει τα θεμελιώδη στοιχεία τα οποία αρμόζουν στην πολιτική διαχείριση της ιδιαιτερότητάς της, της ταυτότητάς της που είναι η γλώσσα, η εκπαίδευση, το επιχειρήν όλα αυτά τα οποία έχουν να κάνουν με την ιδιοπροσωπία της κοινότητας, της ελληνικής κοινότητας προκειμένου. και αυτό μπορεί να το εμπνευστεί κανείς τόσο από την ελληνική ιστορία που σα περιέγραψε όσο και από αυτούς που κληρονόμησαν την ελληνική ιστορία, αυτούς τους θεσμούς συλλογικότητας και βλέπουμε με τη συμπαγή τρόπο λειτουργούν στον κόσμο, που είναι οι εβραϊκές σκηνότητες. Δεν έχουν εφεύρει κάτι διαφορετικό, εγκαταστάθηκαν μέσα στους ελληνικούς θεσμούς και τους διακινούν όπως και εμείς σε όλη τη διάρκεια της ιστορίας. Γι' αυτό και έχουν αυτόν τον τρόπο. Δεν ξέρω εδώ τι συμβαίνει, αλλά στην Αμερική παραδείγμα είναι τόσο πολύ συνεκτικά δομημένη η εβραϊκή κοινότητα που δεν μπορεί να πάει κανείς σε επιχείρηση εβραϊκή και να δει άλλον πλήν των εβραίων μέσα να εργάζονται. Αυτό σε όλα τα επίπεδα, αναφέρω αυτό το παράδειγμα, αλλά το θέμα της εκπαίδευσης. Το ίδιο. Και όπου δεν μπορούν να ιδρύσουν σχολεία επιβάλλουν την αντίστοιχη εκπαίδευση στα άλλα σχολεία, ιδίως στα δημόσια σχολεία κλπ. Επομένως αυτό που νομίζω ότι θα πρέπει να αντιληφθούμε όλοι είναι ότι μας χρειάζεται μια πολιτεία των Ελλήνων σε κάθε χώρα, σε κάθε ευρύτερη περιοχή και βεβαίως... Μέσα σε αυτή την πολιτεία των Ελλήνων που θα δημιουργήσει και του ηγέτε της πρέπει να ενταχθεί και η Εκκλησία. Δεν μπορεί η Εκκλησία να ηγείται του έθνους. Αυτό συνέβη στην Τουρκία αλλά και πάλι εκεί η Εκκλησία δεν ήταν ο κλήρος. Ήταν η κοσμική εκπρόσωπη της πόλης του κοινού. Το ίδιο το Οικουμενικό Πατριαρχείο δεν διοικεί το από τον Πατριάρχη. Ο Πατριάρχης προείδρευε. Εδιοικεί το από τους κοσμικούς εκπροσώπους των επιχειρήσεων, των συνδικάτων, των συντεθνιών της εποχής της Κωνσταντινούπολης. Όπως και σε κάθε άλλη περιοχή. Η ελληνική εκκλησία δεν ήταν η εκκλησία του ιερατείου να κάνει προσωποπαγός ο ιερέας ό,τι θέλει. Ήταν η εκκλησία του Δήμου των πιστών. Μαζί με την κατάργηση της κοινοτικής συλλογικότητας των Ελλήνων καταργήθηκε και η συλλογικότητα της εκκλησίας. Οι ιερείς εκλέγονταν και ελέγχονταν από τον κοσμικό κοινωτικό πληθυσμό τους πολίτες. Δεν εξουσίαζαν τους πολίτες στην περίοδο της τουρκοκρατίας. Όλα αυτά τελείωσαν γιατί αποδομήθηκε η θεσμημένη συλλογικότητα, το ιστορικό δηλαδή κοινωνικο-οικονομικό και πολιτικό σύστημα των Ελλήνων. Αν λοιπόν θέλουμε να σκεφτούμε τόσο για τα κρατικά μας πράγματα όσο και τα ζητήματα της Διασποράς πρέπει και εσωτερικά να σκεφτούμε πόσο οργανωνόμαστε ω Διασπορά αλλά και να αξιώσουμε μια θεσμική θέση παρουσία ως Διασπορά στο ελληνικό κράτος το ελληνικό κράτος δεν δικαιούται να μονομερεί την παρουσία μόνο των Ελλήνων του κράτους πρέπει επιτέλους να εκπροσωπηθούν στου εθνικού θεσμού, τους κρατικούς θεσμού, η ελληνική διασπορά στη Βουλή, στην κυβέρνηση και παντού. Αλλά θα μου πείτε, εδώ μα φοβούνται γιατί δεν μα ελέγχουν και δεν μα δίνουν καν δικαίωμα ψήφου. Ε, πρέπει να το αξιώσουμε και να αξιώσουμε όμω όχι μόνο ω δύναμη το δικαίωμα τη ψήφου. Αλλά και ω πολιτιακή δύναμη με την οποία θα ανασυγκροτηθούμε συμμετοχή στα δρόμενα του ελληνικού κράτους. Θα γυρίσει ευεργετικά για την κομματοκρατία. Είναι πολύ χαρακτηριστικό, διότι εσεί δεν θα έχετε εξαρτήσει του τύπου που, έχουμε, που έχουν οι Έλληνε στην Ελλάδα και οι ίδιε σε ελληνική αδυναμία. Κλείνω λοιπόν με την επισήμανση ότι αν δεν αλλάξουμε τη θεραπεία. Αν δεν πάρξουμε να δίνουμε φάρμακο σε λάθος ασθενή, εάν δεν αλλάξουμε το κράτος να το αντιστοιχίσουμε με την κοινωνία και το έθνος μας, αυτή η καταστροφή δεν θα είναι τελευταία. Και δυστυχώς από εκεί και πέρα θα τύχεται ζήτημα επιβίωσης του ελληνισμού. Και ξέρετε, έχουμε χρέος όχι μόνο απέναντι στον ελληνισμό, αλλά και απέναντι στην εθνικότητα, στην, στην οικουμενικότητα, στην οικουμένη, να διατηρήσουμε την εθνική μας παρουσία. Διότι είμαστε ένας ιστορικός λαός, του οποίου ο πολιτισμός είναι κυρίαρχη πραγματικότητα στον κόσμο. Και με αυτό ακριβώς κλείνω για να ευχηθώ εσεί από εδώ που είστε περισσότερο συμπαγεί και περισσότερο δυνατοί. Από ότι ο ελληνισμός οπουδήποτε αλλού, συμπεριλαμβανομένης και της Αμερικής, να κάνετε κάτι προς αυτή την κατεύθυνση Και της δικής σας οργάνωσης, αλλά και της παρέμβασής σας στα ελληνικά πράγματα. Για μια νέα πολιτεία των Ελλήνων. Σας ευχαριστώ. Από τα αγκαλάζια του, το μιδιέκτ. Είδε το συζήτησε και το διαφωτίστηκε με κάποιε από τι ατόξε που διαδόθηκαν σήμερα το βράδυ. Πιστεύω ότι ο κ. Βασίλη μα και κάθε πρότασή του, ουσιαστικά είναι και ένα από τα βιβλία που προσπάθησε να να 03 τον λόγο και να το 03 c στην 03 b 9x χρόνια. c 1x 03 προλογικό τη διάλεξη της περεα την μας. να το ότι ως έθνος και βέβαια είναι μια αλήθεια δύναμη, ως κράτος, είμαστε πολύ μικροί και λεπικούτοι, ότι φταίει το κράτος και γενικότερα η αποσύρταση και η αποδότηση του ελληνισμού και εγώ αυτό που θα πούμε επενδυστώς στην διασπορά και το μοιράζουμε μαζί σας είναι ακριβώ αυτή η φτάση της αποδότησης που ξεκινάει του δευθυνού μας ειστού που ξεκινάει από την Ελλάδα μέσα από διάφορους, όχι πραγματικούς δημοκτήριες και της Συνάδελφε, αλλά ο πιο γραμματικός κόσμος της Ελλάδας και οι άνθρωποι των γραμμάτων πολύ μεγάλη ευθύνη. Είναι κορυφαίος, είναι κορυφαίος κύριε Συνάδελφε, κορυφαίος στην ιδεολογία της αποδόμησης του ελληνισμού. Λοιπόν... Επομένως, πραγματικάς βρισκόμαστε σε πρώτων υλών, ε, χρειάζεται ολίγυρση, χρειάζεται προβληματισμός, σκέψη και πάρα από όλα τα για να αντιμετωπίσουμε. Επειδή πράγματα δεν πέρασε πολύ χρόνο, θα μπορούμε να, είναι σίγουρος ότι ο κύριος των Ελλήνων να δούμε θα δεχτούμε τρει ερωτήσεις. Παρακαλώ μην μακρηγορείτε όμως η ερώτηση είναι σαφής, σύντομη για να να και θα, θα ρωτούσαν, υπάρχει υπός, υπάρχει υπός, θα εάν εννοείται εάν θα βγούμε από την κρίση yeah. θα σας απαντήσω ότι θα βγούμε μεν αλλά κινούμενοι στο βυθό και με μια Ελλάδα που θα είναι αγνώριστη μετά την κρίση. Yeah. Που θα μοιάζει περισσότερο με χώρο παρά με χώρα χωρίς την αναγκαία συνοχή, εθνική αναφορά και ευημερία της κοινωνίας. Εάν με ρωτάτε, εάν θα βγούμε από την κρίση νικηφόρα, θα σας απαντήσω πως όχι, όχι γιατί δεν υπάρχει λύση, αλλά γιατί δεν υπάρχουν οι δυνάμεις εκείνες που είναι αναγκαίες για να την διεκδικήσουν. Δεν υπάρχει συνείδηση και γνώση του προβλήματος, της αιτίας. Κύριε Ποδελόγι, σας ευχαριστούμε για όλα αυτά που είμαστε. Έχω παρακολουθήσει πολλές από τις συνεδέντες που έχουν δεδοσιαφέρα και θέλω να κάνω μια ερώτηση στο... τον τελευταίο Μιλούσα μιλούσατε με τον ε. και προσπαθούσατε να το πείσετε γιατί το άρθρο 86 του συντάγματος δεν το αναστέλει επιτέλους για μερικούς εξής μήνες. Και λέω, εάν στο άρθρο αυτό 500.000 άνθρωποι αφηνέοι περικλώσσουν την Βουλή και καθίσουν κάπως ένα αμαντόριο. Βέβαια, να το άρθρο τουλάχιστον, να το, να το, βοηθώ, να το mm -hmm. Όταν ε, οι αγανακτισμένοι βρέθηκαν στο Σύνταγμα, που ήταν περίπου 500 000, έως 550 σε μία φάση, ε, κάποιος μου ζήτησε να πάω και εγώ εκεί. Ο περνούσα απλώ για να βλέπω και να μελετώ τα πράγματα. Και που λέει, ε, αποφασίσαμε να σας καλέσουμε να μιλήσετε για 1,5 λεπτό. Λέω, ευχαριστώ πάρα πολύ. Ε, δεν θα δικαιώσω το ρόλο που παίζετε, διότι αυτή τη στιγμή οδηγείται σε εκφυλισμό μια αγνή προσπάθεια του ελληνικού λαού που δεν και η μοναδική που δεν καθοδηγήθηκε από τα κόμματα. Ε, το συζήτησα με τους φίλους και μου, λένε, μου λέγανε ότι δεν έχω δίκιο και πρέπει να παρένω και δημιούργησα ένα κείμενο το οποίο έχει κάνει διεθνή σταδιοδρομία διότι έχει απασχολήσει και Ισπανούς και Αμερικανούς και Χιλιανούς δημοσιεύτηται δηλαδή γαλλικά, ισπανικά, αμερικα, ε, αγγλικά, αμερικανικά ε, μάλιστα με έναν τίτλο «Μανιφέστο για μια κοινωνία των πολιτών» όπου εκεί έλεγα, αντί να παίζεται το ρόλο της δημοκρατίας, άμεση δημοκρατία την λέγανε, θεός φυλάξη, ε, λειτουργώντας ως βραχολησίδας στον Ατλαντικό, νομίζοντας ότι κάτι κάνετε, ε, δεν έχετε παρά να κάνετε αυτό που οφείλετε αυτή τη φάση. Δηλαδή, να συνάψετε αναγκαστικό γάμο με αυτού που είναι μέσα στη Βουλή. Να την περικυκλώσετε αγκαλιασμένη, είτε εξαπλώναντας, είτε όρθιοι, είτε με οποιονδήποτε τρόπο σε ένα συμπαγές σώμα, 500.000 δεν είναι λίγο, με σαφή ερωτήματα. Και είπα τα μεγάλα ερωτήματα. Τι να αξιώσουν και να μην παρετηθούν από την αξίωση αυτή, να μην λειτουργήσουν δηλαδή ως αλλά ως ένας ε, μια δημοαλυσίδα όπως την έλεγα. Μια σταθερή δηλαδή παρουσία που δεν θα έδωκαν εκεί εάν δεν εξαναγκάζονταν οι πολιτικοί να πάρουν αυτά τα μέτρα. Και ρεβαίως, στην στη ΜΕΝ Ισπανία το συζήτησαν σε πολύ μεγάλο βαθμό αυτό και όταν ε, μάλιστα ε, έκαναν μια μεγάλη συγκέντρωση στην ε, κεντρική τους πλατεία το επικαλέστηκαν. Στην ΔΕ αμερική ένας ε, που ήταν την εποχή των αγανακτισμένων ε, ιδεολογικών τους καθοδηγητής, όταν είχα πάει προδιετίας τότε στην Αμερική, ζήτησε να με δει και του είπα ότι πολύ σύντομα θα εκφυλιστεί το κίνημα, διότι δεν περιέχει τα στοιχεία που απαιτούνται για να δημιουργήσει, να υπάρξει κίνημα. Και μου λέει, μα πώς και λοιπά, του εξήγησα εγώ περίπτωνος πρόκειται, ο Ρίτσαρτ Γουρφ, μάλιστα, έχει και μετά από δύο μέρες, βέβαια, εκαθάρισαν τους 700 που ήταν στη Wall Street και τελείωσαν. Και μου τηλεφώνησε για να με ρωτήσει πώς το ήξερα. Λέω δεν είχα πληροφόρηση, έκανα τις πολιτικές μου αναλύσεις. Δεν αρκεί πια να διαδηλώνει κανείς ή να απεργεί για να παράγει αποτέλεσμα. Δεν παράγει, διότι έχει ανατραπή ισορροπία μεταξύ κοινωνίας, πολιτικής και οικονομίας. Η οικονομία είναι παγκόσμια και έχει τεράστια δύναμη στα χέρια της. Παγορεύει τη θέλησή τη στι κυβερνήσει. Οι κυβερνήσει μιλάνε με του όρου του σκοπού των αγορών και όχι των κοινωνιών. Οι δε κοινωνίε είναι σε καθεστώς πολιτική αδυναμία. Οι δεν παράγουν πολιτικό αποτέλεσμα. Διότι είναι έξω από του θεσμού. Πάνε και χτυπάνε το, την πόρτα τη εξουσία. Δεν είναι μέσα στην εξουσία για να συμμετέχουν στην λήψη των αποφάσεων. Άρα τι πρέπει να σκεφτούμε. Να, να μπούμε μέσα στο πολιτικό σύστημα. Να ερωτώ μεθόδου. Να παρεμβαίνουμε. Αυτό που μας φαίνεται τόσο παράδοξο θα είναι σε λίγες δεκαετίες το αυτονόητο. Η υπόθεση είναι κατά πόσον θα είμαστε ακόμα ως χώρα παρόντες για να εποφελθούμε και εμείς από αυτό που θα συμβεί στις άλλες προοδευμένες χώρες του κόσμου. <στη> <στη> <στη> <στη> Ερώτηση που ήταν γιατί η χρήση της διασποράς ενισχύει οικονομικά τους Ισραήλ, ενώ ευρωίη, μόνος, η αθλητισμό της διασποράς δεν συμπεριφέρεται με τον ίδιο τρόπο. Μήπως ήταν, ο όρος στην Ελβετία έχει δείξει την αλήθεια ότι Ισραήλ προσεκτικά το του και η δημοκρατία... Ακριβώς αυτό ήταν να αυτό. Αλλά όμως είπατε σε αυτό που λέω ότι κάποια δεν πρέπει να μείνει είναι κάποια αντίχρονα όπως... Όχι, δεν μπορούμε. Θα ήταν ευχή έργο το ελληνικό πολιτικό συστημα, το κράτος να λειτουργεί όπω λειτουργεί στην Αυστραλία. Λέω εγώ. Δεν είναι καταστροφικό, αλλά δεν θα λειτουργήσει πότε όσο και αν το ευχόμαστε. Η στην πολιτική δεν υπάρχει. Υπάρχει μόνο ο εξαναγκασμός της πολιτικής. Πρέπει να ξέρει ότι θα του τραβήξει κάποιο το αυτή ο Έλληνας που θα αποφασίσει να επενδύσει στην Ελλάδα εάν δεν είναι να κάνει μια σύντομη επένδυση ε, η οποία θα το αποφέρει άμεσο όφελος θα ξέρει ότι θα δινοπαθήσει όπως δινοπαθούν όλοι οι επενδυτές θα του βρουν χίλια-δυο προσχήματα να τον αλλάξουν. άκουγα πρόσφατα έχετε κι εσεί ακούσει ίσως που μιλάνε για τις πώς το λένε fast track δηλαδή επενδύσεις, ταχεία επίλυση Προβλημάτων για μεγάλα επενδυτικά σχήματα ξέρετε τι σημαίνει αυτό ότι αν θέλει κανείς να επενδύσει στην Ελλάδα πρέπει να πάει να δει και ο yeah. ε, για σκεφτείτε να θέλετε να επενδύσετε στην Αυστραλία ή στην Αμερική και να μην μπορείτε παρά μόνο να δείτε τον Πρωθυπουργό να, και, για να παρέμβει μπορούν έτσι να εξελιχθούν τα πράγματα αλλά δυστυχώς συνεχίζουν έτσι θεωρούν ότι είναι μεταχείριση αυτή τη στιγμή ε, ε, μεταρρύθμιση η υπεραιτέρω μείωση της κοινωνικής πρόνοιας, η υπεραιτέρω μείωση των δικαιωμάτων, η υπεραιτέρω μείωση των μισθών αλλά όχι η αλλαγή της δημόσιας διοίκησης για να λειτουργεί υπέρ του πολίτη όχι η αλλαγή της δικαιοσύνης για να μην τελειώνει κανείς μετά από 15-20 χρόνια όχι η αλλαγή του πολιτικού συστήματος για να πάψει ένα ελεηλατή το κράτος και την κοινωνία εκεί δεν το αγγίζουν και αυτό είναι το πρόβλημα όπως σας τα να